όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Η Ιωάννου Γρυπάρη, Σκαραβέη, 1894-1899. Ο Θεός βοηθός μας και σκεπός Με στην καρδιά την άδεια Ασέμπει ο φόβος Του άχνομη παιδιά και νέοι και γέροι Στα πλούσια τέμπη Ανάμεσα στο αδμή Του τα κοπάδια Κοιμάται ο νέος ωραίος βοσκός Στη χλόη το μεσημέρι Πλάι μας κάπου οι αγνώριστοι περνούν θεοί, ποιος ξέρει. Ο Θεός βοηθός μας και σκεπός, χαρά ημέρα και βράδια. Στον ύπνο πνέει του ωραίου βοσκού ξεπνοίσμενο αγέρι κι άγνια στα βόσκουν λάγια αρνιά στα τροφάντα λιβάδια. Βοσκός του Ολύμπου εξόριστος, μα όνειρα θεία κάνει. Τον ουρανίο οδηγάει τη θεία πομπή του εφάνη και τον αρχαίο στον ύπνο του σιγαν ακρούει πεάνα. Τρόμοβαθεί σκορπούν του θείου σκοπού τα θεία τα μάγια, το λάλο ανάβρισμα κρατή του βράχου είναι ρομάνα, και ροβολούν κατάρα χαταρινιά, γκρεμνού και πλάγια. Χαροκόπος Μαδάω από τα στεφάνια μου τριάντάφυλλα να ράνω με στον κρατήρα το στερνό κρασί του χαροκόπου και τη καλόβουλη Θεά τη μοίρα της ατρόπου Τάζω νεκρόσιμη σπονδύ μαζί σου να πεθάνω. Τώρα στη μέθη τη διπλής αγάπη μα επάνω που τη ζωή μα οι πηγέ και όπου Σβήνει το ζαλοφρόντισμα με την ψυχή του ανθρώπου Τώρα το νόημα ζωντανό Και του θανάτου φτάνω Εσύ που των αιμάτων σου ρέουν Άσωτα τα ρήθρα. Μέσα στις φλέβες σου Και εγώ που υπέρκαλη φαντάζω Με χρυσομέταξα μαλλιά Και λιώμαυρη λαμπίθρα Μένα ηδονείς να τρίξουμε Τρανό σπασμό σου τάζω και μένα στις αγκάλες του φιλί να πέσουμε, όντας δεν άρθει στραβός και αναργιόδοντας. Στη μέθη τη διπλής αγάπη μα επάνω, που τη ζωή μας οι πηγέ πληθαίνουνε, και όπου κοιμούνται και οι καημοί του νου, του νυχτοστρατοκόπου, τώρα το νόημα ζωντανό και του θανάτου φτάνω. Μαδάω από τα στεφάνια μου τριαντάφυλλα να ράνο, με στον κρατήρα το στερνό κρασί του χαροκόπου, και τις καλόβουλη θεάς τη μοίρα τη Ατρόπου, τάζω νεκρόσιμη σπονδή, μαζί σου να πεθάνω. Όπως μια μέρα ανάλιωσα βαρύ μαργαριτάρι, μέσα στο ξίδι το αψί και μονορούφι τάπια, πίνω την τόση αγάπη μας, μες τη ζωή στη χάρη. Κόσμοι χαλούν γύρω μας, και εδώ πεθαίνει κάποια με το σοφό, τον άρχοντα, την αργατιά, Τη Λάτρα. Μαζί με τον Αντώνιο πεθαίνει η Κλεοπάτρα. Αντέρωτο Τρόπεων θέρμης το παράδερμα και στον βράσμων του αιμάτου. Το αντίδικό μου ακόνιζα σπαθί στα σκαλοπάτια της μαρμαρένιας του εκκλησιάς και τα τρανά μου τάτια μάφρινοχιάς νοχιάς δετά στα καγκελά του. Νέκρα μέσα απ' την εκκλησιά του ωραίου Θεού και κάτω στη γη σκοτάδια χώνευτο. Και μέσα στα ουράνια πλάτια Που μόνο αντίσκοβαν διπλές σπίθες Τα δυο μου μάτια Σαν πένθιμο αντιφέγγισμα Της φλόγας του ηροστράτου Κι εκεί γρήκο Κάτι σαν δόντια να χτυπούν του τρόμου Εγώ δε θαμουν που έδερνα Μες το θερμό συγκριό μου Με ο εχθρό μου νικητή Του είπα κι εγώ Ενικίθεις Και με στη νύχτα εχάθηκα Μάσμα θριάμβων Όπως τη νίκη του Στου δοξαριού την κόρδα Ψέλνιος κήθεις Μπρος τους εχθρούς του φεύγοντας Ο ερήμος στρατοκόπος Σονέτο Μια ζευγαριά αν Σε πλάγι ή σε λαγκάδι Και μια σταλαματιά νερό Ανάβρις ή πηγάδι Ένα δέντρο θα φύτευα Λεύκη, έλια ή αιτιά Και μια καλύβα θα χτίζα Με πέτρα ή καλαμιά Θα είχε το δέντρο μια φωλιά Απάχαιρο Ιχνούδι Και σπίνος μέσα Η κότσιφας Γλυκά θα μου ετραγούδι Θα είχε η καλύβα μου κουνιά Η ψάθα Η κρεβάτι Για ένα παιδί με καστανό Μαύρο ή γαλάζιο μάτι Μια ζευγαριά Με φτάνει γη Και για να την μετρήσω εμπρό τον ήλιο τη αυγή, Την ώρα όπου βγαίνει το πιο όμορφο παιδί τη γη ολόρθω θε να στήσει. Όσο μακριάνο σου στη λαγκαδιά πηγαίνει, τόσο ασβαστούν τα σύνορα και τα δικά μου μέρη. Γιατί όνειρο είναι το καλό που δεν το φθάνει χέρι. Φεγγαριάτικα όπου με κέδρον σκαλιστών η μυστική παγόδα με στι βεγγάλε χάνεται τα μεστομένα ρόδα. Όταν η γη ολόθερμη την ανεπνιά τη βρίσκει μέσα στη νύχτα που γυρνά και η φεγγαριάτικη ίσχυ ξαπλώνουν κάτω από τη ορθό και κάτω από τη στέκη κι ο ανυφαντής το τρίπιο του το δείχνει ξαναπλέκει Ο φεγγαριάτης φθάνω εγώ βραχμαν πετώντας όπως ξέρει ο νους μου να πετά ο στρατοκόπο, όπου με κέδρων σκαλιστών η μυστικιά η παγόδα μες τις βεγκάλης χάνεται τα μεστομένα ρόδα. Η λαφροίσκιωτη και νεραϊδοπαρμένη που ξύπνια ονειρεύεσαι και λαγοκυμισμένη. Κόκκινα βλέπει τα χλωρά και κάτασπρα τα μαύρα που έχει εξωτικιά σε και γάργαρινα ναύρα. Στου ήλιου τα καθίσματα που η θάλασσα σουρπώνει κι ανάέρα άερα κι αν το κύμα τη φουσκώνει κι όξω τον έρημο γυαλό σκορπάει και στα χαλίκια, στον άμμο, στο ξερόβραχο, αφροδροσιά και φύκια. Αναμεσή στα να λούζεται σαν πάπια, φανταχτερή κορμοστασιά, είδα νερά, είδα κάποια, με χρυσομέταξα μαλλιά και ελιόμαυρη λαμπίθρα. Θα μπώνει ο νους μου, σαν κερί που βγάλει μολυβήθρα, άπιστος νους, μα η καρδιά πιστεύει και πεθαίνει, για σέ πεθαίνει ο φάντασμα η νεραϊδοπαρμένη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.